Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι εκλογές 2012 όπως σας ανακοινώσαμε καλεσμένοι εδώ στο σούντιο του Ιόνια Γκάλαξη είναι κυρία Αγγελική Τσόλου και ο κύριος Κουρούκλης Γιάννης ε, υποψήφι του ΧΟΚΟΕ είναι και άλλη μία υποψήφια αλλά δεν έχει έρθει λόγω ότι έχει περιοδεία έτσι κυρία Τσόλου καλή σας μέρα Έξω. και καλημέρα Έξω. και στον κύριο Κουρούκλη καλημέρα κύριε και έτσι διχάσαμε τη, τη νέα μας την κοπέλα yeah. Ε, μια και έχουμε και νέους εδώ θέλω να τονίσω ότι πραγματικά ο κόσμος τους έχει δεχτεί πάρα πολύ καλά τους έχει δεχτεί και αυτό νομίζω ότι είναι ισόφελος των κομμάτων σας που διαλέξαν τα νέα παιδιά ε, καλά για μας το νέο κυρίως έχει να κάνει με την πολιτική, τις θέσεις και τις απόψεις και όχι με τις ηλικίες, βέβαια είναι είναι πάντα όταν η νέα γενιά ε, μπαίνει στη μάχη, έχει σημασία σε ποια μάχη has <laughs> been να, να πολιτικατι Δεν ε, είναι μόνο είναι. στην Κεφαλονιά τα ψυθελτη του Κομμunistiko Γόματος. Ναι ασύλικη. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Είναι παντού. Είναι το 50% των υποψηφίων μας είναι κενόργοι ψηφοφόροι. Πολύ κατά το 40% ετών. Πολύ καλά αυτό. Να, ναι παιδιά, αγωνιστές. Οι αγωνιστές είναι σε αυτή την εγώ, σχόλια, εγώ, εγώ, κατηγορία. Εγώ δεν είμαι. Ελίγο, ελίγο το μλέπουμε πως οι αγωνιστές είναι στο δημοτικό θέλημα. Αυτό σας λέω. δημοτικό σύμβολο του ΚΚΕ δεν θα μπορούσε να τα πει. Ναι είναι κι άλλοι οι οποίοι είναι νερόβραστοι να τους πω έτσι γιατί έχουν βαθεί οτιδήποτε άλλο να πάμε έτσι έκανα μια ωραία εισαγωγή γιατί πραγματικά είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα ενώπιση εκλογών και έχουν φτάσει σε ένα σημείο κυρία Τσόλου και κυρία Κουλούκλη που ο κόσμος δεν ξέρει τι βλέπει, τι ακούει και τι εμπιστοσύνη να κάνει Πες μου σας παρακαλώ, αυτό που ακούσατε το σενάριο ότι θα βάλουμε την Πρωθυπουργό την κυρία ε, Παμπαρίγα το είδατε εσείς, σαν ε, να πω, πω πραγματικά δηλαδή γιατί εγώ τραλάθηκα ε, Εντάξει τώρα ε, ε, ε, γελάμε κιόλας να περάσουμε και πάνε στα μέσα εντάξει. στην κουρασί ε, ο κύριος Τσίπρας τώρα τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αλλά και από αυτά τα τερτύπια και κάτι τέτοιου είδους διάφορα που λέει δείχνει πόσο αφαιρεγκοιότητα και πόσο εκλογική στική λογική έχει στο κεφάλι του τώρα δεν ξέρω τι φαντεζότανε πρωθυπουργός η κυρία Παπαρήγα να υπογράφει τις διαταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρω έχει περάσει από το μυαλό Αυτός μπορεί το κάνει, πολύ εύκολα, γιατί τη στηρίζει την Εμείς του έχουμε απαντήσει πέντα κάθαρα για τη θέση μας, για τη συνεργασία, για το τι μας χωρίζει. Μας έχει απαντήσει και αυτός για το τι μας χωρίζει με τη δράση του μέσα στο κίνημα. Τώρα πέντε μέρες πριν τις εκλογές, οι συνεργαλιστές του υπογράφουν μειώσεις μισθών. 4 και 5 και 7%. Είναι. Έχουμε απαντήσει λοιπόν σοβαρά. Ε, και τώρα λέει ανέκδο. δεν μπορεί να κάνει συνεργασία λέμε τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία θα χροοηδεύα με το λόγο μα το κάναμε. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αν ε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν αυτό τα δύο κόμματα και ε, κάνουν συνεργασία. Και πούνε και στο ΚΚΕ, ελάτε μαζί μας. Δεν θα πάμε, το έχουμε εντυλώσει. Δεν θα Λάξη, πάμε. Για να ξέρω. Κυβέρνηση στα πλαίσια του αστικού συστήματος δεν κάνουμε εμείς. Και δεν πρόκειται να ζητάμε σήμερα την ψήφω του λαού για να την πάμε σε ένα άλλο τσουβάλι στις 7 του Μάη μόνο και μόνο για να πάρουμε έτσι θα είσαι και υπουργή. Κάτι θέλω, κύριε Σκόρου. να πω το εξής, ότι ο κύριος Τσίμπρος και ο Συναισθημός και οι υπόλοιποι όψιμα. Ξέρουν, έχουν μάθει με ποιον συνεργάζονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε ξεχάσει ναι. επειδή λέτε εκεί, είπατε αναφέρεται και την ιότητα του δημιουργικού συμβουλή. Δεν έχουμε ξεχάσει τις εκλογές του 2002 του 2006 στι δημοτικέ και τις πρόσφατο του 2010 με ποιον συνεργάζεται και ο συνασπισμό στους Δήμους και συνομαρχίε. Έχει το... συνεργασίσει τουλάχιστον τι προηγούμενε εκλογέ, το, το 2 και το 206, το 30% των Νομαρχιών συνεργάστηκε με υποψηφίε του Πασόκου. Το, το αυτό... ίδιο και στου δίμου τον έπαιρε αυτός υποψηφίως και δεν το δέχονται λένε Τι ότι δέχονται. είχαμε κάνει λέ, τις ενεργασίες για το καλό του τόπου και που πρέπει να γίνονται τέτοιες ενεργασίες τώρα να μας, να μας πούνε όμως ποιο είναι το καλό της ικαρίας όταν ο συνασπισμός, η νέα δημοκρατία, το Πασόκ το λαός και ο τοπικός εφοπλιστής έχουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον κομμουνιστή mm. να σας ποιο να είναι πώς. το καλό του λαού Ε, μπορείτε να μου πείτε τι έχετε καταγράψει από τη μέχρι τώρα πορεία σας σε όλη την και την Ινθάκη που πάτε. Τι σας λέει ο κόσμος ε, κύριε Κουλουκλή. Κοιτάξτε. Εκτός από αυτά ε, που βλέπετε στο Δημοτικό α, Συμβούλιο α, και α, α. που έχετε γίνει εξπέρτ τώρα. Να σας κάτι. Ε, τάξει, το Δημοτικό Συμβούλιο ξέρουμε έχει ένα συγκεκριμένο σχετισμό δύναμης. Εμείς ε, λέμε και γιατί είμαστε εκεί πέρα. Γιατί συμμετέχουμε, ούτε και δεν περιμένουμε ότι θα κάτι ριζικά και πως όφερες μέσα από το Συμβούλιο Κάτι άλλα. απλώς εκεί πέρα βρισκόμαστε έχουμε πει για πιο λόγο βρισκόμαστε και για να αποκαλύπτουμε πράγματα και για να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνεμε, αυτό είναι μας Δεν θα αλλάξει ριζικά λόγω, Τώρα τι βλέπουμε για τις Τι καταρχήν υπάρχει μια υπάρχει μια αποστροφή του κόσμου από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία φεύγει ένα κομμάτι του κόσμου έτσι φαίνεται ότι φεύγει θα δούμε πως θα εκφραστεί και στην κάλπη αυτό το πράγμα αλλά πάντως υπάρχει και μια εκδηλειωργή και αγανάκτηση ε, να φύγει από τα κόμματα ας πούμε εξουσίαστη ή τα, αυτά το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία φεύγει με σκοπό να τους θυμωρήσει ή φεύγει με σκοπό γιατί βλέπει ότι η πολιτική η σας, ε, τον Αυτό Κιτάξτε. είναι η διαφορά γιατί ξέρετε, πω, του δικό σα είναι σταθερό, το ξέρο. Μήπω σε αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει ότι η, ε, αυτή η σταθερότητα του Κουκουέ μπορεί να, τον εμπισε... να την εμπιστευθεί αυτός ο λαός ο οποίος είναι αναπισμένο. Αυτό, αυτό, είναι, αυτό, αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, αυτό είναι το είναι το Και τρόπο. ένα από αυτά για το οποίο λέμε γιατί πρέπει να ψημοί και είναι σταθερότητα έτσι. και γιατί έτσι. έχουμε επιβεβαιωθεί σε πολλά από αυτά τα οποία, αν όχι σε όλα, έτσι. σε πολλά από τα οποία έχουν και γίνονται μέχρι σήμερα και σε αυτά που λέμε. Το 2009 εμείς λέγουμε ότι θα έρθει ή και είχαμε και συγκεκριμένη αφίσα και λέγαμε ότι πρέπει ο λαός να κάνει πόλεμο στον πόλεμο που του έχουν ανοίξει άλλοι λέγανε, μας κοιτάγανε με μισομάτια λένε, λένε και όμως το είδαμε τη θύλα που ήρθε το ίδιο του λέμε ότι θα γίνει και τώρα ε, τώρα για αυτό που λέτε ε, ε, ο κόσμος εμείς βλέπουμε ότι φεύγει από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ε, έχουν γίνει κάποια, ε, κάποια βήματα γίνονται, εμείς αυτό που του λέμε είναι ότι φεύγοντας από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να χαραμίσει όπως λέμε την ψήφωτο, να τη σκορπίσει δεξιά και αριστερά, αλλά πρέπει να έρθει στο αντίπαλο δέος εμάς, στο, στον αντίποδο αυτής της πολιτικής. Επειδή μου έλεγε η Αγγελική μια κουβέντα και θέλω να την πει στον αέρα, Ε, κάποιοι έχουν εφοβηθεί ότι θα του πάρει και την περιουσία. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι <laughs> το σπίτι μου πούμε ότι θα μου το πάρει και δεν θα έχω σπίτι. Να πω κι να να <laughs> αυτό που όπω και κάτι και στο προηγούμενο. εμείς δεν είμαστε ανυπόμιοι στους αγώνες που κάνουμε. Όταν είπαμε πρώτη φορά νέα δημοκρατία και Πασόκι είναι ίδια και έχουν την ίδια πολιτική, το καταλάβει πολύ μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το καταλαβαίνουν σχεδόν όλοι. Και γι' αυτό, αυτό για μα είναι μια νίκη στην πορεία τη συνήθιση των εργαζομένων. Τώρα ο ουσιαλισμό και να, ό, όταν ανατραπεί ο καπιταλισμός που δεν θα γίνει βέβαια στις 6 Μάη το έχουμε εξηγήσει όλους τους τόνους εντάξει. όχι μόνο δεν παίρνει σπίθια γιατί ήταν λίγος ο χρόνος Ε, είναι λίγο ο χρόνο, είναι και η συνίζη είναι και η <συνή> του ναι. εργαζομένου πίσω από τι απαιτήσει τη σημερινέ. Λέσει τι πιέσει <συνή> που δέχεται. Ακριβώ. Ο σοσιαλισμός όχι μόνο δεν παίρνει το σπίτι του εργαζόμενου που το έχει κάνει με τον ιδρώτα του. Ε, αντίθετα πα, έχει υποχρέωση να παρέχει σε όλους σύγχρονη κατοικία. Γιατί μέσα στο 2012. μα Τώρα, Η διαταγή της Λακάμπη είναι ότι έχουμε πολλά σπίτια, <συνή> ιδιοχτήντα και πρέπει να τα κουδήσουμε <συνή> ή να ταύεται <συνή> και ο καπιταλισμό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η τη ιδιοκτημένο γι' αυτό αυτή την ερώτηση την είπα πριν ε, στο αστείο που κάναμε δεν την βρίσκουμε συχνά πλέον γιατί η έννοια της ναι. ιδιοκτησίας δεν υπάρχει πλέον στον καπιταλισμό ναι, υπάρχει. πρώτον με, τη, με τα δάνεια τους φόρους και τα λοιπά είναι σε ένα μην έχεις τίποτα δικό σου Α, δεύτερον με μία μεταβίβαση ανάμεσα σε τρεις γενιές Κάθηκε. το ξαναπληρώσει όλο άρα και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει τίποτα ότι ό,τι παίρνει με κάποιο τρόπο θα το ξεζουμίσουμε τέλος Ήχ. πάντων ότι κερδίζει με τον του. Να σας το κάτι ε, Είσαστε και γραμματέες του κόμματος ε, Το ποσοστό όπως είπα προηγουμένως Είναι σταθερό Γιατί δεν ανεβαίνει ενώ ο κόσμος θα Και πάει προς τα μικρά κόμματα Και δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό κόμμα Όπως είναι το κουβέ Που έχει σταθερές ε, απόψεις ε, Δηλώσεις τα πάντα Ενώ ας πούμε, είπατε και τα υπόλοιπα κόμματα Έχουν και με ε, βήκαν κόμματα τα οποία ούτε τα ξέρουμε Ε, βγαίνει η Χρυσή Αυγή μπροστά μια Χρυσή Αυγή η οποία ούτε δεν έχει κανείς τι σημαίνει και τι είναι και βλέπουμε να έχει ποσοστά πολύ ανησυχητικά για να μπει μάλιστα και στη Βουλή, όλα αυτά δεν σας Λοιπόν δηλαδή πώς θα μπορείτε μέσα στη Βουλή να ε, έχετε όλες αυτές τις αναλλαγές των κομμάτων γιατί θα έχουμε πρόβλημα δεν δε είναι ο κυρίος ρόλος μας στη Βουλή Στην πουλή πάμε Ένα ασχηρό το είπατε, Είναι πολύ καλύτερο από, Ισ, ισχυρό... από τον τρόπο που βγαίνουμε όλοι και φωνάζουμε. Η ισχυρό κόκου έστει Βουλή χωρίς το λαό από πίσω ενδράσει, Μα είναι δράση. Θα είναι με το λόγο πράγματα. Θα το ψηφίσει αυτό λέω. Ναι, θέλω να πω το εξή. όμως εκείνος που θα το ψηφίσει πρέπει να κάνει και βήμα στην οργάνωση του. Στην οργάνωση να του Από. Αλλιώ δε να Με κάθε στην πολυθρόνα. Και γίνεται. να τρέχει για, και ανικο. Και αυτό δεν γίνεται και ηλακή εξουσία στις 7 Μαϊνα. Σα πω το εξή όμω. Είμαστε σε μια χώρα που για χρόνια πολλά έστω με ψύχουλα με ψυροκόμματα, με ξεπολιμένε συνδικαλιστικέ ηγεσίε, διαπεδαγωγή ανελόκριε γενιέζει ότι κάτω με σπίτι μου ψηφίζω κάθε τέσσερα χρόνια και κάποιου οτίρα θα μεσόσει. Αυτό το ρόλο παίζουν και τα αναχώματα που φτιάχνει αυτή τη στιγμή, όψιμα μαυσαρισμένοι όλοι αφού έχουν ψηφίσει τα πάντα μέχρι πριν από ένα μήνα και, χο... και χωρίς να τα καταγγελουν, που δεν είναι μόνο αναχώματα. Κάνει και ανα σύνδεση το πολιτικό σκηνικό, γιατί ξοφιάει η δημοκρατία, κάτι πρέπει να φτιάξει η άρχοντα τάξη. Ε, Σε σχέση με όλους αυτούς λοιπόν εμείς του λέμε κάτι πολύ δύσκολο που το αντιλαμβανόμαστε και έχουμε πήγνωση ότι δεν μπορεί να το καταλάβει το σύνολο του εργα... της εργατικής τάξης και των συμμάχων της αυτή τη στιγμή. Του λέμε ότι πρέπει να πάρεις την ατομική σου ευθύνη και να πάρεις την υπόθεση στα χέρια σου και να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής και εσύ να διεκδικείς τη δικιά σου εξουσία. Τα εκλογικά ποσοστά, επομένως, μέσα στο πλαίσιο των αστικών εκλογών που γίνονται με την ελευθερία σε εισαγωγικά που υπάρχει δεν αντικατροπτίζουν ούτε την εμπιστοσύνη, ούτε την εκτίμηση που έχουν οι εργαζόμενοι στο ΚΚΕ. Αντικατροπτίζουν αυτή την, ε, ως ένα βαθμό α, αυτό που του έχουν καλλιεργήσει ότι πρέπει κάποιος άλλος να είναι, να διοικήσει, να σε σώσει και δεν, και δεν παίρνει ακόμα την απόφαση ότι αυτός έχει τη δύναμη. Αυτό που εγώ είτε τώρα τελευταία και νομίζω ότι το έχει ακούσει κι εσείς, και εσεί και προφόρισε και μόλι πήρε χαμπάκι, μάλιστα και ο κ. Βενιζέλο έφτασε και είπε αυτή την αστεότητα ότι θα κάνουμε πρωθυπουργό την κυρία Παπαρρήκα, έχουν ετοιμάσει μια συνεργασία Πασόκρα Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Προβόπουλο, ήδη τον είδαμε που βγήκε με αρχική θέση και ανακοίνωσε και τα μέτρα και την ύφεση και όλα αυτά και προσέχτε γιατί χαθήκαμε και καίκαμε και όλα αυτά. Πώς το βλέπετε αυτό και πώ θα το αντιμετωπίσετε εάν το έχουν φτιάξει και εμεί τενερισμένα το δεχτούμε, γιατί ξέρετε τι μου ανησυχεί. Και δεν ξέρω γιατί δεν επαναστατήσατε γιατί δεν ζητήσατε υπερεσιακή κυβέρνηση και δεχτήκατε αυτή την κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αρχημία μέσα στο, στις εκλογέ. Και η υπηρεσία μπορεί να κάνει Όχι, τα ίδια. Ελέγχεται. Διακοματικά ελέγχεται. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ακούστε να σας πω. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση 7 Μη. Κάπου θα είναι ήδους, άρα το ξέρετε συνεργασία ε, θα γίνει μακάρι, μακάρι να δημιουργούταν κενό ακυβερνησίας για να μπορέσει και ο λαός να, δει τι, να πάρει τι, την υπόθεση ναι, αλλά, στα λέει, χέρια τάση, του μπορεί να αναφέρει το κοκόκο ακυβερνησία να μας πει και τη λύση όμως ε, ναι, θα πούμε και τη λύση. θέλω να πω όμως ότι οι θα κάνουν είτε θα είναι δημοκρατία και λοιποί που λέτε φυσικά και θα τους χρησιμοποιήσουν γιατί αυτή είναι η εξουσία Το κεφάλι έχει την εξουσία, όποιον θέλει στα βάλει και όποιον θέλει, σα κάνει. Τώρα τέλετε πώ να αντιμετωπίσουμε, Εμείς αυτό που καλούμε το λαό καθαρά στις 6 Μη, είναι να ισχυροποιήσει του ΚΚΕ για να μπορούν να οργανωθούν από καλύτερη βάση οι αγώνες στις 7 Μη. Γιατί έρχονται δύσκολα. Και μέσα σε αυτά τα δύσκολα είναι και οι κυβερνήσει που θα φτιάξουν πίσω θα είναι πολύ σκληρέ από εδώ και πέρα. Γιατί ο καπιταλισμός έφαγε τα ψωμιά του, δεν είναι σε θέση όπως πριν 20-30 χρόνια να δίνει και κάτι στου εργαζόμενου για να του κλείνει το να δώσει τίποτα πλέον. Άρα το χτύπημα θα είναι ανελαίητο. Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται Προηγουμένως συζήτηκαμε Τον λογιστή Και μου έλεγε ότι ο ανεργός Θα πληρώσει 1200 ευρώ Με την νέα φορολογική διόση Και αντίστοιχα υπάρχει μείωση Ο ανεργός Υπάρχει μείωση στα μεγάλα εισοδήματα. Yeah. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν 50, 60, έτσι, 70, 100 έτσι, έτσι. ευρώ εισόδημα, έτσι, έτσι. εκεί υπάρχει μείωση με του. Δηλαδή. Μαθάνε, σαν... μαθάνε τεκμήριο ιδιοκτήτη. πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Δεν δε θα πληρώσει μόνο χίλια. Θα είναι ναι, τεκμήριο Θα δεν θα πληρώσει. Ναι, θα, πληρώσει. Mm. θα το αντιμετωπίσετε εσύ, σαν δηλαδή, τι θα πείτε, εάν αυτή τη στιγμή στον και πληρώσει 1200 ευρώ που δεν θα τα έχει να τι, τι βοήθεια Εμείς μέσα στη Βουλή θα συνεχίσουμε να προτείνουμε μέτρα και να επιμένουμε για την προστασία των ανέργων, για την ναι, προστασία δεν των επαγγελματίων. Εγώ έχω την λοιπόν, ψηφία, ακριβώς αυτό λοιπόν λέμε ότι μέσα στη Βουλή δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του ανέργου. Ναι. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα του, Πώς θα λυθεί. Δεν θα λειτουργεί. Αλλά θέλω πώ στο χτύπημα που θα ε, δεχτεί, εκεί λοιπόν απ' έξω και να μην αφήσουμε να γίνει ο πληστηριασμός ναι. όταν θα πηγαίνει η εφορία να του κάνει κατάσχεση να είμαστε εκεί και ο ίδιος μπροστά Στην παράσταση δηλαδή λέτε από του ίδιους τους ανώπους. Εμπόδια μπορούμε να βάλουμε ναι. αυτή τη στιγμή εμπόδια, Τίποτα, αλλά μπορούμε ναι. να κάνουμε και το εξής Τίποτα, Εάν όπως το λένε οι, οι, κυβέρνη, οι κυβερνήσεις τους οι επόμενες είναι ασταθείς γιατί θα έχει ισχυροποιηθεί το κουκουέ και δεν θα έχει πέσει ο λαός στην παγίδα των το, άλλον εκεί ανα Ε, σε αυτή την περίπτωση θα αισθάνονται μόνιμα το φόβο του λαού απέναντι και ότι έχουν ένα τείχος και ένα εμπόδιο αντίθετα αν είναι ισχυροί θα χρησιμοποιούν και το επιχείρημα ότι ο λαός μας διάλεξε Κύριε Κουλουμπή ένας που μας ακούει τώρα θα λέει ο, η κυρία Τσόλου τα λέει εκ του είναι κόμμα το οποίο δεν είναι κόμμα εξουσίας δεν παίρνει πολιτικό κόστος από εκεί πέρα άσως να τα λένε από εκεί πέρα η, το αποτέλεσμα μετράει Και θέλει αυτή τη στιγμή ο αποτέλεσμα τη λύση του το πρόβλημα του και τη δυστυχία του αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και την, ε, την ανέχεια αυτή που έχει φτάσει και δεν αντέχει άλλο Πώς θα του την εγκαλμάρετε και πώς θα του λύσετε Αυτό θα έχει Κοιτάξτε, Το είπε και η Αγγέλη και πριν Ότι εμείς δεν λέμε ότι θα έχει το κουκουέ στις 6-7 του Μάη και θα του λύσει το πρόβλημα και να είναι εκείνος καθισμένο στην καρέκλα του ή στο καναπέ του. Αυτή δηλαδή τη διαφορετική, τη διαφορετική νοτροπία και ψυχολογία και νοτροπία, που είναι δύσκολο να περάσει γιατί δυστυχώς από γεννηση μα να το πω έτσι, μας μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Περήμενε εσύ και κάποιο mm. άλλος Τώρα λένε θα είναι μια αριστερή κυβέρνηση που θα έρθει να σου λύσει τα προβλήματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται όμω. Εμεί λέμε αυτό που είπε και γενική πριν, ότι με τη λαϊκή πρωτοβουλή και αυτοενέργεια θα γίνει αυτό το πράγμα μέσα από την οργάνωση έτσι, και με το κοπου βεβαίω που θα έχει σε αυτή τη διαδικασία. Yeah καθοδηγητικό ρόλο θα μπορέσουν να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα Το αποτέλεσμα της Γαλλίας πως το κρίνεται ε, Το αποτέλεσμα της Γαλλίας είναι αυτά που έχει στο μυαλό του και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Συνασπισμός εδώ πέρα Τι θα κάνει, τι, τι γίνεται στη Γαλλία ε, το, του... πω, Θα βγει Ολάντα ας πούμε τι βγαίνει Ολάντα ναι. Το 97%, 97 των αποφάσεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υπαρθεί από κοινού από τους χριστιανοδημοκράτες και σωσιολοδημοκράτες. Έχει λοιπόν κανένας ή μάλλον πρέπει κάποιος εργαζόμενος να έχει την ψευδέστηση ή την αυταπάτη ότι η μία κυβέρνηση στη Γαλλία θα είναι προς όφελος του λαού. Άρα δηλαδή αυτά θα κάνει ξέντε, για ξέντε, Και οι καλλιεργείτε αυτή η αυταπάτη και αυτοί που ξεδέσει στο λαό ξύριση, να ορίστε, πάει και ο Μελανσό μαζί του και θέλουν και εμάς εδώ πέρα να μας κάνουν κάτι αντίστοιχο του Μελανσό για να πάρουν τους ψήφους και το κυριότερο είναι ότι εκείνος ο λαός που δημιούργησε ελπίδες με το μελανσό ή, ττλ, ή με το αριστερό θα απογοητευτεί τόσο βαθιά όχι από συντηρητική κυβέρνηση Έτσι. αλλά από αριστερή που πολύ δύσκολα θα ξαναοργανωθεί και θα σηκώσει και γιατί, γιατί δεν ανέβηκε η σαρά στην Γαλλία. ενώ είχε δύναμη και φαινόταν να πήγαινε μάλιστα και για κυβέρνηση όχι για αφού Έκα... Αφού έκαμε το, το αλυσφερση και προεκλογικό ακόμα και ήταν γνωστό ότι θα κάνει στο δεύτερο γύρο, δηλαδή, συγνώμη, είμαστε συτροφόρτα ότι δεν είναι το καλά, καθαρό κοκοέ. καθαρό κουβέτα, είναι... καθαρό δεν ναι. είναι σίγουρα γιατί αλλιώ δεν θα έκανε τέτοια στην το είπε. Ο... κομμάτι στην Αλλά θέλω να πω ότι αν εμείς σήμερα πούμε στον ελληνικό λαό ψηφίστε κουκουέ και την ε, τρίτη θα συνεργαστούμε με το Πασό και το συνασπισμό γιατί να ψηφί, συνασπισμό κατευθείαν ναι, το καταλαβαίνετε ε. Δηλαδή. Ε. δηλαδή έπαιχθηκε αυτό το παγέδι Βίβαια αυτό και το κομιστικό κομμαγαλής έχει φτάσει στο 1,7 Πώς έχει φτάσει Έχει δηλαδή Κύριε Κουρουλή, σαν που είσαστε, εάν, ε, αυτή Από αγανάκτηση, από ό,τι, από ,τι, από, από αυτά που έχετε καταγράψει μέχρι τώρα Ποια είναι τα έργα Και τα ε, θέματα που θα βάζετε Σε προτεραιότητα Στην κεφαλονιά και που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα Από αυτά που έχετε καταγράψει Ε, ε, εμείς πάντα βάζουμε ε, τα λαϊκά προβλήματα, τις λαϊκές ανάγκες ναι. Τις, αυτά που θεωρούμε εμείς ότι είναι οι λαϊκές ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστούν για την Κεφαλονιά επειδή και κάποιος άλλος μου είχε ρωτήσει. τώρα εντάξει υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν διαφέρουν να πω από τα προβλήματα των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ελλάδα Φυσικά. υπάρχει όμως ας πούμε το θέμα λέω τώρα ότι είμαστε μια συσμογενής περιοχή άρα ας πούμε ένα θέμα το οποίο λέμε εμείς είναι η και Των δημοσιοιών κινώνει και των σχολείων. Υπάρχουν λήξει στι σχολικέ μονάδες Υπάρχει το πρόβλημα με τα νοσοκομεία και ακούστηκε και το κύριο Λοβέρδο ο οποίος έκανε δηλώσει. Τώρα και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιοδία και είπε ότι Είσθημα. κάποια νοσοκομεία θα κλείσουν. Τη συγχόνει, α πούμε, το σχολείο όπου το ταξικό κινημα εδώ στην κεφαλονιά έβαλε εμπόδια και σε μια πρώτη φάση δεν έχει περάσει, αλλά πρέπει να επαγρυπνού. Υπάρχουν λήψει στον πρωτογενεί τομέα, υπάρχουν προβλήματα τέτοια. Από και περιφέρεια esa energía de la di Είσαστε ευχαριστημένου. Δεν γίνονται έργα. Μα, το ξέρω. Και αν γίνονται κάποια έργα, εμεί ιεραρχούν τα έργα. Εμεί ιεραρχουμε τα έργα με βάση την ικανοποίηση όπως λέμε των σύγχρονων λαικόνα Αυτά τα έργα θέλουμε να γίνουν. Και σα είπα μπορεί να είναι η αντισυμική προστασία, μπορεί να είναι αντιπλημμυρικά έργα, μπορεί να είναι έργα για αυτό την αντιστημική προστασία και δεν του δίνουν ποτέ σημασία ξέρετε πόσα χρόνια φωνάζει ο κ. Ματζουράτος που ήταν και αυτός στην υποψή βιώσεις, παλιά για την, τον πρωτογενή τομέα και δεν έχει γίνει τίποτα Ε, ξέρετε ότι κλείνει η προαναφτική σχολή και ανακοινώθηκε επίσημα και μόνο εσείς βγάζετε ανακοίνωση και κάνετε να και στηρίζετε θυδίζετε ακριβώς αυτές τις φωνές που κάνω κι εγώ 1,5 χρόνο και κανείς απολύτως δεν βάνει το πολιτικό κόστος. Γιατί κύριε κοροπτική γιατί κύριε τζολό. Με σχολήτε γιατί; <laughs> Είναι κρίμα δηλαδή αυτός ο τρόπος να λεημοί. Μάνα σας ποκάτι. το βλέπετε και εσείς και το φωνάζετε κι μας δεν λένε είναι. γραφικούς επιτέλους. Δεν ενητε τι τι έχει πύκρος ματιράτος τώς αχρόγε του ξέρουμε γιατί δενες τέλο Το ξέρω, έλετε, ε, ε, το που λέω ότι είναι νέο παιδί ο Γιάννης ε. και ε. του λέω ότι εντάξει να μην αποθαρρύνεται, να πώς. προχωράει, να φωνάζει Θέλω να oh. το εξής, δεν είναι θέμα κρίματος, ούτε θέμα λάθος είναι θέμα πολιτικής και το λέμε πεντακάτερα Μα πρέπει να τους αφήνουμε όμως Ε, μα, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή ε, κάναμε αγώνες παλιά και δεν κρατήσαμε τη σχολή, α, το ξέρετε πολύ καλά αυτή είναι πως το λένε και η δικιά μας η πρόταση, να μην τους αφήνουμε αλλά το να μην τους αφήνουμε δεν γίνεται ούτε από τις κεφαλές ούτε από τα στρογγυλά τραπέζια γίνεται από τους αγώνες που δίνει ο ίδιος ο λαός όταν γίνεται λαϊκό και εκτιμένο αυτό το, το αίτημα και μόνο έτσι μπορεί να αλλά να σας πω και το εξής αυτή τη στιγμή γιατί λέτε για την κεφαλονιά και λοιπά, Είναι λοι Όλα τα θέματα, είναι πρώτη φορά που έχεις πολλά μέτωπα και θέματα ε, που έχουν, πώς να πω, που δεν έχει να κάνει με και τέτοια. Δηλαδή έχεις πάρα πολλούς ανέργους, έχεις παιδιά που υποσυπίζονται στα σχολεία, έχεις σχολεία χωρίς βιβλία. Επομένως το συνολικό, το δύσκολο, το, έχεις οικογένειες που δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσοι γονείς θα σταματήσουν τα παιδιά του για να μην πάνε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια που δεν μπορούν να αντέξουν άλλο να πω, Αν κλείσουμε και αυτές τις σχόλες εδώ που υπάρχει και μια δυνατότητα να βάλει ο πατέρας στο παιδί του τοπικά να το σπουδάσει τότε τι θα γίνει θα μείνει αμόρφωτα, θα μείνει αστοιχείοτα θα, θα ερημώσει ο τόπος γιατί κλείνοντας yeah, κλείνοντας μπροναπτική σχολή ποιος θα μείνει θα βλέπω την αγγελική όλη μέρα και αντιβαρκαίμαι yeah. Για δεν βλέπω έναν άνθρωπο Αυτό, ε, πώς αυτό που λέτε έχει δύο διαφορετικά πράγματα Με το ένα συμφωνούμε με το άλλο διαφωνούμε Της υπέρ δι της παιδείας όχι, ε, Δηλαδή πανεπιστημίων παν, παν, παν, και της να ανάπτυξης πω, Να πω ένα λεπτό να πω. Ε, Ότι η λαϊκή οικογένεια δεν θα έχει να σπουδάσει τα παιδιά της Και θα τα σταματάει και από το σχολείο Ήδη έχουν με αυτό τέτοια κρούσματα Είναι ναι. γεγονός Όμως το θέμα σχολές Δεν λέω για την aftikí σχολή tis, εσείς είτε δείτε θεςμες στην εφημερίδα δημοσιεύεις. Το θέμα σχολές τρε το κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να βλέπετε με το μάτι το ότι η τοπική κοινωνία έχει μια οικονομική απουσία. Δεν αυτή. το λέω απαστίς βλέπεις okay. ποτέ. δεν το Όχι. είπα επαγιασάζετε. Ναι, και... Εσείς κι εγώ το σκέφτομαι σαν μονιτισμός κρεμασ... α cultura στο δόμο μας. Άλλο, άλλο είναι είναι ψήφι για, Γιατί αγή. κρεμαστήκανε και μαύρες οι ότι κλίνουνε. Ενώ δεν κρεμαστήκανε ποτέ, που τα παιδιά δεν ήχαν να μείνουνε που μας συντιστούν και που, που, κανένας... Κοντένες, και που yes. κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα για τους σπουδαστές του Ντέι λέω περισσότερο είμαστε, θυμηθήκα, τι περιεχόμενους σπουδών έχουν αυτές οι σχολές με ποια κριτήρια φτιάχτηκαν και τι υποδομές ναι. Ε, χτες ο κ. Μοσκόπουλος μου είπε ότι θα προχωρήσει ε, το θέμα του λυκείου και των χτίσιμων των κτηρίων εντάξει τώρα αυτό το κτηρίο το, το το έχει γίνει και ανέκδοτο και όταν mm -hmm. πρωτοί ήταν να πάνε κάποια παιδιά, παιδιά εκεί πέρα δεν είναι ότι φωνάξαμε η μόνη. είναι ότι πριν ακόμα όταν θέλουν να μεταφέρουν ένα δημοτικό ο κ. Γεωργάτος μας έλεγε που του λέγαμε ότι αυτά θα μείνουν χρόνια εδώ αν δεν φύγουν και θα είναι σχολείο συνέχεια μας έλεγε κινδυνολογείτε Θέλω και μάλιστα να να πω... ήθελε να Όχι να αποφύγει Να μην πάρουμε δηλώσεις από το Google Μέχρι εκεί Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά Θέλω να πω κάτι κύριε Γουτο Γι' αυτά τα θέματα της παιδείας που λέτε τώρα Α, Από μια άλλη πλευρά Από την πλευρά της τοπικής διοίκησης όπως λέμε εμείς Ναι Λοιπόν κοιτάξτε λένε ας πούμε αυτά τα οποία λένε μεταφορές των μαθητών γιατί όλοι αυτοί συμφωνήσαν στον καλλικράτη συμφωνήσαν σε όλες αυτές τις πολιτικές και έρχονται σήμερα ας πούμε και χτυπάνε την πλάτη του λαού και του λένε διάφορα Λοιπόν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο τελευταίο που είχαμε τον προϋπολογισμό επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, αυτό το οποίο εμείς λέγαμε ότι η μεταφορά των επειδή λέγατε για παιδιά, για φτωχές οικογένειες που δεν θα μπορούν να πάνε σχολείο Εμείς λέγαμε, ότι μεταφο... και αυτό είναι του Καλλικράτη, ένα από, του... από αυτά που προέβλεπε ο Καλλικράτης επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι ε, η μεταφορά των μαθητών από υποχρέωση του κράτους που ήταν πέρασε πλέον στην τοπική Και αυτό φάνηκε μέσα από το κονδίτο το οποίο ήταν γραμμένο και ουσιαστικά βεβαίω καταλαβαίνετε ότι από εκεί που ήταν 1,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου που κόστιζαν Τώρα έχουν προϋπολογίσει 80.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει Είχε. ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να μεταφέρει τα παιδιά, τα δικά του σχολείο πλη... ή, ή να μην τα στέλνει καθόλου γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει ή το, το, cost, το yeah. λόγο λόγω δουλεύει. Και δεν μπορεί να πάει. Λοιπόν, η κυρία πολιτικοί πολιτική μεταφέρουνε ένα ε, τις υποχρεώσεις του κράτους σε παιδια υγεία στις πλάτες του λαού Τι θες παίρνουν αυτό, αυτόν τον θαμαίδι μοντελισμό Το απψυφίσανε όλες ολες οι μίωση. δυνάμεις όλες οι δυνάμεις μέσα στο δημοτικό συμβούλιο Αυτό που σας λέω ακριβώς να από και δεν είσαι κανένας για αυτό. Έκτος από τη Λαϊκή Σύnspυρη όλοι, όλοι βγάζουν. Καλάω προεποληγισμού, τούμα έχει και άλλα λεπιδή, το λέμε για την βεδία. Να πούμε πόσα δίνουν, για τις επισκεuves, πόσα δίνουν για τη μέσα, για τη διακοπή, γιατί είναι σημαντικό αυτό κύριε yeah. Μέσα σε αυτά, είναι και τα, ειδικά σχολεία, τα παιδιά. και τα Για αυτό τα πήρα, γιατί αυτά τα παιδιά τα καταλήψανε, αυτά τα σχολεία τα καταλήψανε και ρημάζουν και ολοκλητικά είναι έτοιμα να κλείσουνε και δεν τρέπονται. Ε, εντάξει, τι πω τώρα. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν η, η, η, η θέση δική μας του κόμματος μας... Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, γιατί θα, θα μας κόψει το κομπίτερ. Και ολοκληρώνουμε κυρίες και κύριοι την συνέντευξή μας με καλεσμένους ε, από το ΚΚΕ την κυρία Τσόλου Αγγελική και τον κύριο Κουλούκλη η τρίτη υποψήφια δεν μόρισε να έρθει Ε, πάντως θα την καλύψουν οι δύο στην υποψήφια και φυσικά θα πούμε και τις θέσεις ε, του κόμματος ε, σας είχα διακόψει κύριε Κουλούκλη νομίζω στο θέμα των σχολείων ναι, λέμε... Ε, και λέμε ότι ε, πρέπει επιτέλους να υπάρξει και μία ευαισθησία στα άτομα μερικές ανάγκες και να κοιτάξουν αυτές τις περικοπές ας κάνουν σε κάποια άλλα έξοδα και όχι στα παιδιά Αμερικής ανάγκες είναι κρίμα απλώς λέγαμε ότι και με τον καλλικράτη αυτό το εργαλείο δηλαδή που χρησιμοποιούν έχουν καταφέρει να περάσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις του κράτους, είτε αυτές είναι παιδεία είτε είναι υγεία, τις περάσαν στην τοπική διοίκηση Και το αποτέλεσμα είναι να τις φορτωθεί ξανά στις πλάτες το Λαός. Γιατί βεβαίως οι, οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, όταν τους το τέτοιοι άρα ή θα ιδιωτικοποιηθούν πλήρως σε αυτές οι δομές ή θα τις, και θα τις πληρώνει ο ε, Σε πρόσφατη ερώτηση που έκανα στον Φυπουργό και το συμπατριότημα στον Λιβιζάτο, ε, μου είπε ότι και το Ξενία και το τραπεζάκι όλα πάνε για εκποίηση, μάλιστα το είπα και τσαντίστηκε. Και μου λέει δεν είναι πόληση είναι εκποίηση, λες και δεν ξέρω με τι... τον το ονομάζουμε αυτή, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Ναι, το λένε με πιο εκποίηση. ευγενικό τρόπο. Αφού είπε εκποίηση, εκποίηση είναι πόληση. Ε, τι τι θέση παίρνετε για αυτό το θέμα. Εμείς το αναδείξαμε, αυτό και, στο, και το, ειδικά για το τραπεζάκι έχει βάλει και ανακοίνωση στο κόμμα και για τα υπόλοιπα δημόσια κτήματα τα οποία λέτε και λέμε ότι αυτά πρέπει να παραμείνουν στο κάτω. Ναι, Έτσι, το, έχουμε, το έχουμε αναδείξει αυτό και για το τραπεζάκι και για το, που λέτε, και για το ξενία και για το μύρτο και γενικά δηλαδή, όπου υπάρχει δηλαδή το έχουμε... Ναι επειδή έχει παραχωρηθεί το θέμα του ξενία στο Δήμο ε, θα έχουμε πρόβλημα και εκτεριακό και θα ξυθούν τα έξοδα του Δήμου και όλα αυτά. Τι θα γίνει με αυτό δεν πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο το θέμα. Γιατί μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε έρευ Γιατί έχει μπει, λέει, στα τουριστικά ακίνητα, μια εταιρεία που έχουν κάνει που λέει εκπίσιος. Ανώνυμη. Ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική τους, κύριε, πολιτική τους. Να περάσουν όλα αυτά, τα φιλέτα να περάσουν σε αυτή την εταιρεία, σε αυτό το ταμείο, τέλος πάντων, αξιοποίησης, δημόσια υπηρεσίες και Είστε, υπέ, είστε του δημόσιου λέμε ότι πρέπει να αυτά, πρέπει να Πώς θα βλέπετε δηλαδή, να τα νικιάσουμε Δηλαδή τι να βάζουμε τα τραπεζάκια ας πούμε να το νικιάσουμε όχι, Παραλία είναι, δηλαδή, πρέπει είναι, πρέπει να είναι στο λαό Λίγο ναι, και... τα δημόσια κτίρια και αυτά Ε, να σας, και, ολιακή... κατι, να σας και τα δημόσια κτίρια που λένε εδώ πέρα Γιατί υπάρχουν τόσες ανάγκες που έχει ο Δήμος Λέγω να στεγαστεί ή μπορεί να καλυθούν άλλες ανάγκες Να, νικιάζει, νικιάζει, να... Νικιάζει από... Εδώ ο Δήμος νικιάζει Φέρουν κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Λένε η τεχνική υπηρεσία. υπηρεσία του Δήμου Θα πάει να νικιάσει εκεί Η άλλη υπηρεσία θα πάει Μα, εκεί και Εμείς και, πάντα η... τους λέμε δηλαδή, και... δεν πάει στο ξενία, <laughs> που έχει χώρο Και και Η μισή δηλαδή τοξενία που είναι μέσα, είναι κατωτέρας κατάστασης και η τεχνική είναι άλλη της κατάστασης και πρέπει να έχουν ειδικά γραφεία, δεν του καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Παντούς η... Δηλαδή αυτή η σπατάλη, ε, κάπου έχει ευθύνος όμως και η αποφάση που παίρνατε κύριε Κουρουγκλή, με συμπορείτε δηλαδή, έπρεπε αυτό το θέμα να μην το επιτρέπετε. Τι υπάρχει, έχουμε ολόκληρο που μπορούμε να το ωφελιζούμε. τσάμπα και Εμείς είμαστε τρεις εκεί Να φωνάστε Διότι και να κάνουμε Να <laughs> <διάλυκα>, φωνάστε <laughs> Είναι 38 38 Η αξιοποίηση δικιά του σου <laughs> για μας είναι ξεπούλημα ε, Δεν είναι τόσο σοβαρή συζαγωγικά Του λέω δεν βρίσκω τη λέξη Όσον αφορά τα κτίρια Ξεπουλάνε το φυσικό πλούτο της χώρας αυτή τη στιγμή Ξεπουλάνε πλουτοπαραγωγικές πηγές <χλουλίδι> της χώρας Πολλημία δεν <χλουλίδι> είσαι το αγώνα το Γιντσάκι Κοιτάσματα δίνουν σε πολυεθνικές <χλουλίδι> <χλουλίδι> Λοιπόν, αυ κρυσό. Αυτά είναι δεσμευμένα από τα μνημόνια γιατί είναι ένας από τους τρόπους που λένε ότι θα βγάλουμε χρήματα για να ξεχρεώσουμε τους δανειστές μας και σε αυτά έχουν συμφωνήσει όλοι οι υπόλοιποι Πώς βλέπετε τη σύντρο γονάθρακη και, και το αναφέρετε κύριε Κουρουκλή Είχε, κύριο είχε Μανιάτη, έφυγε έτσι, κύριος Μανιάτης εδώ και εμείς ως παράδειγος κόμμα κάναμε... Κοιτάξτε είναι αυτό που είπε η πριν Τσακώνονται όλοι ενώ συμφωνούν στο να παραδοθούν αυτές τι μεγάλες πολιθυνικέ εταιρείε και έχουν κάνει το Ιόνιο το λένε θαλάσσια ο θα το έχουν χωρίσει και πάνω από την σχόλου, τσακώνονται τώρα για τα λεγόνα τη σταθμιστικά Γι' αυτά τα ψύχουλα δηλαδή. Πρόκειται να δώσουν που να σας πω κάτι ούτε και αυτά τα παίρνουν. Όχι, ότι εμείς λέμε yeah. ότι πρέπει να τα παίρνουν και αυτά τα παίρνουν κατάλαβικά. Ναι. ναι. Έτσι. Δεν μα μοιάζει μα Το υπεριφέρει ο Δήμο και Ο λέμε το εξή λέμε το εξή πρέπει να παραμείνουνε, να είναι, να είναι στην ιδιοκτησία του λαού πρέπει να είναι αυτά, του κράτους και του λαού mm. μεθαύριο, δεν πρέπει δηλαδή να εκποιηθούν τώρα και να υπάρξουν αυτά τα πλήγματα γιατί... Δεν μπ... μας μείνει τίποτα Δεν θα τίποτα. μας μείνει τίποτα, μπορούν να αξιοποιηθούν yeah. προς του λαού, γιατί να σας πω κάτι. Τι νόημα έχει, α πούμε, άμα α πούμε έρθουν όλε αυτέ τι πολιθυνικέ και πάνω τα πετρέλαια, την, την εξώρηξη τους και την εκμετάλλευσή τους και δίνουν αυτό το 20%. Αυτά είναι τα ανταγιστικά οφέλη, 20-25% και του ακονούνται τώρα πώς θα παίρνει ο Δήμος και αν θα τα παίρνει ο Δήμος τη κεφαλιά, θα τα παίρνει η περιφέρεια στη πάντρα. Όταν εγώ πληρώνω τη βενζίνα 2 ευρώ εδώ. Πέρα. Mm. Όταν γυρίζουν οι ανεμογενήτριε πάνω εκεί πέρα και τι έχει ομπόπουλε και τι εκμεταλλέτε και αυτομονή. εμένα μου έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ τα σχολεία δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και οι άλλες δημόσιες υποδομές ενώ θα μπορούσε προσφορά. να είναι το ρεύμα πάρθουν για να μην πω δωρεάνε μπορούσε λέει... να κάνει προσφορά στα σχολεία ε. δεν είναι το Αφλό θέμα πράγμα. αυτό το πράγμα δεν έπεπε να το στον δεν πρέπει μηδιώτη. να ξεπουληθούν αυτό λέμε εμείς, δεν πρέπει να ξεπουληθούν ναι Έτσι. του έχουμε δώσει τον αέρα και τι υποδομέ τη ΔΕΗ να βγάλει χρήματα. Έτσι. Και εμεί θα πληρώνουμε επανάκριμα. Ούτε αυτονομία έχουμε, όταν μείναμε απολέμμα ούτε δεν μπορούσε να μα δώσουμε. Ταρμαστά. τα ίδια γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, με την ηλιακή ενέργεια. Τι γίνεται το αυτό το. Ε, και αυτά θα δοθούν σε κάποιες, και μάλιστα με το πρόγραμμα Ήλιος και προβλέπεται και, και οι εκτάσεις, Εκεί δεν υπάρχουν ούτε Εδώ όμως, θέλω να δεν μπορούν να βάλουν άλλα γιατί συζητάνε να βάλουν τώρα οι, αυτά τα φωτοβολταϊκά που δεν μπορούν να αποδώσουν Πα, να σας πω κάτι δηλαδή αυτό που, είχε βή, που απεδείχθη μέσα και από τη συζήτηση που είχε γίνει τότε και στο Δημοτικό Συμμούριο και που είχε αναδειχθεί το θέμα αυτό ήταν ότι κάποιες πολύ λίγες εταιρείς, για να μην πω μία ή δύο Και φάνηκε αυτό από τον κατάλογο γιατί εμείς ζητήσαμε να δούμε και τα ονόματα και ποιες εταιρείες θα έρθουν εδώ να εκμεταλλευτούν. Ήταν μία ή δύο εταιρείες οι οποίες θα παίρνουν εδώ πέρα την εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών στην Κεφαλονιάκη. Κάτι εντύστοιχο σημαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Αυτές βέβαια δεν έχουν την τεχνογνώση για κάποια εταιρεία από τη Γερμανία. Άρα δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή και αυτό το κομμάτι του φυσικού πλούτου... Mm. Έτσι, εκποιείται σε μεγάλους Μέσω άλλη ισοδού Έτσι, μέσω άλλη ισοδού Σε αλισσόδο. μεγάλους μονοπωλιακούς ομίου Σε γνωστά Αυτά που έχουμε υπογράψει Που έχει υπογράψει ο Γιωργάκης Όχι, έχουμε υπογράψει Γιατί ο ελληνικός λαός δεν υπογράψει Τον ανέχτηκε τον κύριο αυτό Και στο τέλος έφυγε Ε, ούτε, mail, ούτε σαν να μην συμβαίνει τίποτα ή δεν το ακούγεται και καθόλου τώρα για να μην και πολιτικό νάμι, κόστος δε... δεν είναι θέμα προσωπικό όταν τα υπέγραψε ο Γιώργάκης και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τα έχουν υπογράψει αυτά. Α, αυτο. Αυτο. Α, αυτο. Αυτο. τα δύο παιδιά τα άφησαν τα μνημούνια και τους ωραία. και το λαός όχι το λαός τώρα διαφορμήθηκε καλά εντάξει το λαός διαφορμήθηκε όταν βλέπετε την ειρωνία του κύριου του λαούς στην κυβέρνηση καταλαβαίνετε ας πούμε περί τίνος πρόκειται του κύριου Βορύδη ας πούμε λοιπόν τα υπέγραψαν αυτά και με το πρώτο και με το δεύτερο νημόνιο και με το μεσοπρόθεσμο και με τους εφαρμοστικούς νόμους γιατί ακούω την Νέα Δημοκρατία που για το πρώτο νημόνιο αφού υπέγραψαν τους ψήφους όλους τους εφαρμοστικούς νόμους Κυρία Τσόλου, ολοκληρώνοντας, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας και εσείς και ο κύριος Κουρούκλης προς το λαό της Κεφρανιάς και της Σιδάκης και όπου οι γείς που μας ακούνε γιατί είμαστε συνδεδεμένοι και με το live stream και σας βλέπουν και ζωντανά, ε, να δώσετε το μήνυμά σας τι ακριβώς θέλετε από το λαό της Κεφρανιάς και της Σιδάκης και τι θα πράξουν την ημέρα των εκλογών. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους μικρούς αγρότες, αυτούς απευθυντόμαστε. Τους καλούμε να πάνε στις 6 του Μαΐ υψηλά ψηλά το κεφάλι. Να μην υποκύψουν σε κανένα τρομοκρατικό δίλημα, τίποτα δεν πρόκειται να πάθουμε αν δεν στηριχτούν οι δυνάμεις του, του μνημονίου και να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ. Με αυτή την προϋπόθεση... Από τις 7 του Μάη η συγκέντρωση των δυνάμενων των εργαζομένων, η οργάνωση των αγώνων θα είναι σε ένα διαφορετικό δρόμο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα των Μόρων που μπορεί να υποσχεθεί είναι ότι θα είναι πρωτοπόρο με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια. Κύριε Πρόεδρε, εμένα με κάλυψη πλήρως Αυτό που είπε, κύριε Αγγελική Στέλνω και το <σχυρίζει> <ενδύω, σχυρίζει> δικό σας μήνυμα, είστε υποψήφιος Και σείς, να μην πουν ότι σας <σχυρίζει> Καπάγωσε Καταρχήν, ε, ε, δεν παίρνουν προσωπικά Καταρχήν, για εμάς δεν Δεν θα μας πάρει τα γαλόνια Όλα και όλα δεν έχουμε τα γαλόνια Είμαι και δημιουργικός έτσι Αφού φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το πασό και τη Νέα Δημοκρατία, ας μην πετάξει την ψήφο του, ας μην τη χαραμίσει δεξιά και αριστερά σε όλα αυτά τα σχήματα και τα που έχουν δημιουργηθεί για να αναμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό. Έστω κι αν έχει κάποιες διαφωνίες μαζί μας, έστω κι αν δεν συμφωνεί σε όλα να το πω έτσι, ας κάνει το βήμα α, α, αξιοποιώντας και αυτά που Αγγελική και τη δράση μα και αυτά που έχουμε πει που έχουμε επιβεβαιω και το που θα είμαστε την αυριανή μέρα γιατί εμείς είμαστε στο λέω δεν είμαστε μόνο τώρα ενό ολογών είμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα είμαστε και τις 7 του Μη. Α κάνει λοιπόν αυτό το βήμα έτσι και αν έχει κάποιου συνδυασμού ή σε κάποια πράγματα δεν συμφωνεί μαζί μα, αυτά μπορούμε να τα επιλήσουμε και στη πορεία του αγώνα και σα εμπιστευτεί και σα ενισχύσει αποφασικά. Κυρία Τσόλων, Α, ναι, ναι, θα σα δώσω, δώσω, δώσω και το έλογο. Θέλω να λώσετε και ένα μήνυμα για την 1η του Μητράσει. Είναι σημαντικό. Να, να πω δύο πράγματα είναι ότι καλούμε σήμερα τους εργαζόμενους του αργοστολίου ναι. στη συγκέντρωση που έχουμε στο εργατικό κέντρο 8 η ώρα για να κουβεντιάσουμε, συγκέντρωση τη ζήτη φάνηε και δεύτερον, ότι για μας είναι πολύ σημαντική μάχη η 1η του Μη. Καλούμε όλο το λαό να κατεβεί 10.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο με τις ταξικέ δυνάμεις τη συγκέντρωση του πάμε και πανελλαδικά θα είναι και μήνυμα αντίσταση σελπιδοφόρου σε αν δουλειάξουν οι πόλε μα από τον κόσμο αυτή τη μέρα. Να δώσετε το μήνυμα σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, να είστε... Σας... Ε, πάντα αγωνιστές και γιατί αν δεν αγωνιστούμε σε αυτόν τον Άγιο τόπο που ζούμε Γιάννη μου χαθήκαμε Ευχαριστούμε που μας κανέσσετε Και καλή επιτυχία και στις συνυμποψηφίες ε... Είναι η Κατερίνα η Γρηγοροπούλτου Εντάξει έτσι, έτσι. Ε, Ο πατέρας είναι αγωνιστής και αυτός και δημοτικό σύμφωνος Καλά η συγκέντηση δεν είναι κληρονομική Διαφορετικές <laughs> προσωπικότητες <laughs> Πάντα στην εντάξια <μέσα> δεν πέσσε καμπή <laughs> <laughs> Την μάνα δεν θέλει <laughs> να σκεμπεί